Θα μιλά στην πλαγιά, όπου οι και τα αγόρια και τα άλλα χωριετόπεδα που είχαν εννοωθεί με την παρέα τους στο μεταξύ, άρχισαν να παίζουν με τη σφαίρα. Οι φωνές των αγόριων κατά τη διάρκεια του αγώνου, οι διαπληκτισμοί και ο ανταγωνισμός αντιχούσαν ζωηρά ψηλά στην πλαγιά όπου καθόταν η κυρά. Μόνο ευγνωμοσύνη θα μπορούσε να νιώσει κανείς γι' αυτό που τόσο ευγενικά ξεπίδησε από την καρδιά της. Την επιθυμία να μου προσφέρει αυτή την καλοσύνη που η μοίρα Είχε αρνηθεί σε εκείνη να προσφέρει σε μένα και στη γυναίκα που αγαπούσα μια ευκαιρία, να ξεφύγουμε από τα δεσμά που κρατούσαν φυλακισμένους εκείνη και τον άντρα της. Εγώ δεν κατάφερα να της πω τίποτα, εκτός από αυτό που γνώριζε ήδη. Δεν μπορούσα να φύγω, εξάλλου οι θεοί θα είναι ήδη εκεί, όπως πάντα ένα βήμα μπροστά. Την είδα να ισιώνει τους ώμους καθώς η θέλησή της επιβλήθηκε στην ευγενική μα άδυνατη παρόρμηση της καρδιάς της. Η ξαδέλφη σου θα που κοίταται το σώμα σου και ότι ο θάνατός σου ήταν τιμημένος. Μά την Ελένη και τους δυόσκουρους τορκίζομαι». Η αρέτη σηκώθηκε από τον κορμό της βαλανιδιάς. Η συνέντευξη είχε τελειώσει. Ήταν πάλι η Τώρα εδώ το το πρωινό που φεύγαμε έβλεπα στο πρόσωπό τη την ίδια αυστηρή μάσκα. Η αρέτη άφησε τον άντρα τη και μάζεψε κοντά τη τα παιδιά τη. Στάθηκε σθητή και σοβαρή, όπω όλε οι σύζυγοι των σπαρτιατών που βρίσκονταν μπροστά ή παραπίσω κάτω από τι βαλανιδιέ. Είδα το Λεωνίδα να αγκαλιάζει τη γυναίκα του γοργό, τα λαμπερά μάτια, τι κόρε του και το γιο του, τον πλίσταρχο που κάποτε θα έπαιρνε τη θέση του ω βασιλιά. Η γυναίκα μου η θήρια, με ένα λευκό με όχι τόνε, μ' αγκαλιάσαι σφιχτά και τρίφτηκε πάνω μου, ενώ κρατούσε τα παιδιά μας με το ένα χέρι. Δεν θα έμενε για πολύ χωρί σύζυγο. Περίμενε τουλάχιστον μέχρι να χαθώ από τα μάτια σου. Αστιεύτηκα και πήρα αγκαλιά τα παιδιά μου, πελάχιστα γνώριζα. Η μητέρα τους ήταν καλή γυναίκα. Μακάρι να την είχα αγαπήσει όσο τη άξιζε. Οι τελευταίε θυσίε τελείωσαν. Και διαβάστηκαν οι Ιωνί. οι 300 παρατάχθηκαν κάθε όμοιωσμένο μόνο βοηθό στι μακριέ σκέ περίφνωέ από πέρα, ενώ όλο ο στρατός παρακολουθούσε από την πλαγιά, από την πλευρά των ασπίδων, η υποσημείωση παρασπίδα προ τα αριστερά, διότι ασπίδα φέρεται από τον αριστερό βραχείο ενώ επιδόρη σήμενε προ τα δεξιά. Ο Λεωνίδα πήρε τη θέση του μπροστά, δίπλα στον πέτρινο βωμό που ήταν στεφανωμένο όπω εκείνη. Οι υπόλοιποι κάτοικοι τη πόλη, γέροι και παιδιά, σύζυγοι και μητέρε, ύλωτε και τεχνίτε, στέκονταν παράμερα σε ένα ύψωμα από την πλευρά των ακοντίων. Δεν είχε ξημερώσει ακόμα για τα καλά. Ο ήλιο δεν είχε ξεμητήσει από την κορυφή, του πάρνενε. Ο θάνατο είναι πολύ κοντά μα τώρα, είπε ο Βασιλιά. Το νιώθετε, αδέλφια. Εγώ ναι. «Είμαι άνθρωπο και τον φοβάμαι, τα μάτια μου να ζητούν μια θέα που θα δυναμώσει την καρδιά τη στιγμή που θα τον κοιτάξω στο πρόσωπο», άρχισε να λέει σιγανά ο Λεωνίδας, η φωνή του ακουγόταν άνετα από όλου την ακινησία τη αυγής. «Θέλετε να σας πω από πού θα ντλήσω αυτή τη δύναμη φίλη, από τα μάτια των πορφυροντημένων γιών μας που είναι μπροστά μας, ναι, και από την όψη των συντρόφων τους που θα ακολουθήσουν στι επερχόμενε μάχες». Η καρδιά μου όμως αντλή κουράγιο, κυρίως από αυτές, τις γυναίκες μας, που παρακολουθούν αδάκρητες και σιωπηλές καθώς φεύγουμε. Έδειξε τις συγκεντρωμένες γυναίκες, ξεχώρισε δύο ανάμεσά τους, την Πυρό και την Αλκμίνη που ήταν από τις πιο ειδικιωμένες και τις φώναξε με τα το όνόματά τους. Πόσες φορές αλήθεια δεν στάθηκαν αυτές οι δυο εδώ στην παγωμένη σκιά του Πάρνωνα για να δουν αυτούς παγαπούν αγαπούν να φεύγουν για τον πόλεμο. Πυρό. Έχεις δει παππούδες και πατέρες να κατηφορίζουν την αφεταΐδα και να μην ξαναγυρίζουν. Αλκμίνη, τα μάτια σου τα σε δάκρυτα. καθώς σύζυγος και δέλφια έφευγαν να συναντήσουν το θάνατο. Τώρα, στέκεστε πάλι εδώ, με ελάχιστες ακόμα που γέννησαν τόσα και ίσως περισσότερα παιδιά. Να δείτε γιους και εγγονούς να βαδίζουν προς τον Άδη. Αυτό ήταν αλήθεια». Ο γιος της γερόντισσας πυρός, ο δωριέας, θεκόταν σταφανωμένος ανάμεσα στους υπείς, ενώ οι πρώτευλίτες αλφαιώς και μάρονας, την εγγόνια της αλκμίνης Ο πάνω των αντρών γεννιέται παλάκια γρήγορα, περνάει. Οι πληγές μας είναι της άρκας, δηλαδή τίποτα. Των γυναικών είναι της καρδιάς. Κλίψη, αβάσταυτη. Πολύ πιο πικρή να την αντέξεις. Ο Λεωνίδας έδειξε τις σύζυγους και μητέρε που ήταν μαζεμένε στις κυαίρες ακόμα πλαγιές. Διδαχθείτε από αυτές, αδέλφια. Από τον πόνο που νιώθουν, την ώρα της γένας. Πόνο αφόρητο και μετακλίτο. κλήτο, όρισαν οι θεοί. Παραδειγματιστείτε από το μάθημα που μας δίνουν. Κάθε καλό στη ζωή έχει το τιμημά του. Το πιο γλυκό απ' όλα είναι η ελευθερία. Αυτό επιλέξαμε και αυτό πληρώνουμε. Αγκαλιάσαμε τους νόμους του Λικούργου και είναι νόμοι αυστηροί. Μας έμαθαν να περιφρονούμε την άνετη ζωή. Που αυτή η πλούσια γη θα μας παρήχει αν το επιθυμούσαμε, αντί να καταταγούμε στην Ακαδημία της πιθαρχίας και της Θυσίας. Καθοδηγούμενοι από αυτούς τους νόμους, οι πατέρες μας για σαράντα γενιές ανάσαιναν τον ευλογημένο αέρα της ελευθερίας και τον πλήρωσαν πολύ ακριβά, όποτε χρειάστηκε. Εμείς, οι γης τους, θα κάνουμε το ίδιο. Ο βοηθός κάθε πολεμιστή έβαλε τώρα στο χέρι του ένα κύπελο με κρασί. Ήταν το ίδιο κύπελο που του έδωσαν την ημέρα που έγινε όμοιος και που χρησιμοποιούσε μόνο σε ιδιαίτερα επίσημες τελετές. Ο Λεωνίδας σήκωσε το δικό του ψηλα και είπε μια προσευχή στο Δία τον παντό στην Ελένη και στους Διδήμους. Μετά πρόσφερε σπομβή. Επί εξακόσια χρόνια, έτσι λέει ο ποιητής, καμιά σπαρτιά της αν δεν είδε καπνό από φωτιές εχθρού. Ο Λεωνίδας σήκωσε τα το δυο του χέρια ψηλά. Ίσχυωσε το κορμί και πάντα στεφανομένους απευθύνθηκε στους θεούς. Μα το δία και τον έρωτα. Μα την μπροστά τη και την ορθή αρτένιδα. Μα τις μουσες κι όλους τους θεούς και ήρωες που υπερασπίστηκαν τη λέκε δαίμονα. Και μάτω αίμα της ίδια μου της σάρκας, ορκίζομαι ότι οι σύζυγοι και οι μας, οι αδελφές και οι μητέρες μας, δεν θα δουν τώρα αυτές τις φωτιές. Άδιασε το κυπελό του και άντρε του τον ακολούθησαν. Κεφάλαιο 21. Η μεγαλειότητά του έχει γνώσει της τοπογραφίας των περασμάτων, των στενοπών και της στενής πεδιάδας όπου τα στρατεύματα του επιτέθηκαν στους περπιάτες και στους συμμάχους τους, στις θερμοπύλες. Δεν θα σταθώ λοιπόν εδώ. Αντί γι' αυτό θα αναφερθώ στη σύνθεση των ελληνικών δυνάμεων και στις διαφωνίες και στην αταξία που επικρατούσαν όταν έφτασαν και πήραν θέσεις για να υπερασπιστούν το στενό. Όταν οι 300 Ενισχυμένοι τώρα με πεντακόσχου οπλίτε από την Τηγαία και άλλου τόσου από τη Μαντίνια, με άλλε δυο χιλιάδε από τον Ορχόμενο και το υπόλοιπο τη Αρκαδία, την Κόρινθό, το Φλιούντα και τι Μικίνε, επτακόσχου από τι Θεσπίε και τετρακόσχου από τι Στίβε έφτασαν στον Οπούντα, την πρωτεύουσα των Οπούντίων Λοκρών, 84 στάδια περίπου από τι θερμοπύλες για να συναντήσουν χιλιούς οπλίτε από τη Φωκίδα και τη Λοκρίδα, βρήκαν το μέρο έρημου. Μόνο μερικά αγόρια και νέοι παρέμεναν ακόμα από τότε Και αυτό για να λαιλατίσουν τα εγκαταλείμμένα σπίτια των γειτόνων του και να κλέψουν ότι προμήθειε σε κρασί υπήρχαν στι αποθήκε των συμπατριωτών του. Μόλι είδαν του παρτιάτε το έβαλαν στα πόδια. Αλλά εκείνοι του κυνήγησαν. Ο στρατό και ο πληθυσμό τη Λοκρίδα ανέφεραν οι πιατσικολόγοι. Είχαν πάρει τα βουνά. Ενώ οι τοπικοί αρχηγοί κατευθύνθηκαν βόρεια προς τους Πέρσες, όσο πιο γρήγορα μπορούσαν να τους κουβελίσουν τα καλόμου πόδερά τους. «Η αλήθεια ήταν», είπαν οι νέαροι, «ότι οι αρχηγοί τους είχαν χάσει όλη το κεφάλι τους. Ο Λεονίδα ήταν έξαλλος από θυμό. Διαυκρινίστηκε ωστόσο μετά από μια γρήγορη και πήγουσα άκρηση αυτών των ληστών ότι ο Πούντι ή είχαν μπερδέψει την ημέρα της συγκέντρωσης, ο μήνας που λέγεται Κάρνιους της Πάρτης, τη Λοκρίδα ονομάζεται, «Λεμέν Ενδιαιών. Ακόμη αρχίζει ανάποδα, από την Πανσέλινο αντί από τη Νέα Σελήνη. Οι Λοκροί περίμεναν τους παρτιάτες δύο μέρε νωρίτερα. Και όταν δεν εμφανίστηκαν έβγαλαν το συμπέρασμα ότι τους είχαν εγκαταλείψει στην τύχη του, εκτόξευαν βρυσιές και κατάρες που οι φήμες μετέφεραν γρήγορα στη γειτονική Φοκίδα, όπου βρίσκονται οι και που οι κάτοικοι από το φόβο της εισβολής. Μου φωικοί σταμάζεψαν κι έφυγαν κι αυτοί. Σε όλη την πορεία προ το βορρά, η συμμαχική φάλαγγα είχε συναντήσει ολόκληρε φυλέ και χώρικου να το σκάνε, ακολουθώντα τον δρόμο του στρατού, ή αυτόν που είχε γίνει τώρα δρόμο του στρατού, αλλά προ την αντίθετη κατεύθυνση, προ τον νότο. Ολόκληρε οικογένειε καταρακωμένε, μετακόμιζαν μπροστά στην προέλαση των περσών, κουβαλώντα τα λιγοστά υπαρχοντά του σε κρεμασμένου του ώμου, φτιαγμένου από κουβέρτες ή αποδιπλωμένου μανδύε, ισορροπώντας τους κουρελιασμένους μπόγου του ή τα δοχεία με το νερό πάνω στα κεφάλια τους. Άντρες με ρουφυγμένα μάγουλα τσουλούσαν χειροκίνητα καρότσια, που το φορτίο τους ήταν σάρκα και όχι έπιπλα. Παιδιά που τα πόδια τους δεν άντεχαν άλλο, ή κουκουλωμένοι γέροντες που είχαν κουτσαθεί από τα γεράματα. Μερικοί είχαν βοηδάμαξε και γαϊδούρια. Ετικίδια και ζώα από τα αγροκτήματα συνοστίζονταν στα πόδια τους. Κοκαλιάρικα σκυλιάζει πιάνευαν λίγο φαγητό. Πανέμορφα γουρουνάκια δέχονταν κλωτσιές. Λες και ξέραν ότι θα γίνονταν γεύμα σε μια ή δύο νύχτες. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες ήταν γυναίκες. Ταξίδευαν ξυπόλυτες με τα υποδήματα κρεμασμένα στο λαιμό τους για να μιλιώσει το δέρμα. Μόλις οι γυναίκες είδανε το στρατό των να πλησιάζει. Άδειασαν τον δρόμο κατατρομαγμένες. Σκαρφάλωναν στις πλαγιές αρπάζοντας τα παιδιά τους και σκορπίζοντας τα πράγματά τους καθώς έτρεχαν. Έφτασε βέβαια κάποτε η στιγμή που αυτές οι κυράντες κατάλαβαν ότι οι στρατιώτης εκείνοι ήταν συμπατριώτες τους. Τότε η αλλαγή που κυρίευσε την καρδιά τους, άγγιξε τα όρια της έκστασης. Οι γυναίκες κατέβηκαν τρέχοντας στις κακοτράχαλες πλαγιές. Πλησίασαν τη φάλαγγα, από θαυμασμό. Άλλες με δάκρυα που κυλούσαν στα βρώμικα από το δρόμο προσωπά τους. Γιαγιάδες τριμώχνονταν να φιλήσουν τα χέρια των νεών αντρών. Δέσπινες ρίχνονταν στο λαιμό των πολεμιστών, αγκαλιάζοντάς τους. σε στιγμές που ήταν ταυτόχρονες πρακτικές και παράλογες. «Είστε παρτιάτες. Ρωτούσαν του ηλιοκαμένου οπλίτε, τους τεγιάτες και του μικινέους, τους του τους του τους του και του αρκάδε, και πολλοί από αυτού έλεγαν ψέματα πώ ήταν. Όταν άκουσαν ότι ο ίδιο ο Λεωνίδα οδηγούσε τη φάλαγγα, πολλέ γυναίκε αρνήθηκαν να το πιστέψουν. Τόσο συνηθισμένε ήταν στην προδοσία και στην εγκατάληψη. Όταν του έδειξαν το σπερτιά τη βασιλιά, και είδαν το σώμα των υπέων γύρω του και το πίστεψαν τελικά. Πολλές δεν άντεξαν την ανακούφιση που ένιωσαν μέσα τους, έκρυψαν στα χέρια το πρόσωπό τους και σωριάστηκαν στην άκρη του δρόμου εξουθενωμένες. Καθώς οι σημαχίες βλέπαν αυτή τη σκηνή να επαναλαμβάνεται οκτώ, δέκα, δεκάδες φορές την ημέρα μεγάλη αγωνία κυρίευσε την καρδιά τους. Έπρεπε να βιαστούν. Οι περασπιστές έπρεπε με κάθε θυσία να φτάσουν και να οχυρώσουν το στενό πριν την άφηξη του εχθρού. «Κάθε άντρα χωρίς να πάρει διαταγή». Άνοιξε το βήμα. Η ταχύτητα της φάλαγγας ήταν τόσοι που οι άμαξες με τα εφόδια και τα φορτωμένα γαϊδούρια ήταν αδύνατο να την προφτάσουν. Έτσι έμειναν πίσω, ενώ τα παρέτητα φορτώθηκαν στις πλάτες των ανδρών. Όσο για μένα είχα βγάλει τα υποδήματα και είχα μετατρέψει το μανδύα μου σε μπόγο που είχα ρίξει στην πλάτη. Κουβαλούσα ακόμη την ασπίδα του αφέντη μου μαζί με τη. Θήκη της, τις κνημίδες και το θόρακα, που ζύγιζαν πάνω από τριάντα κιλά, συνταστροσίδια μας και τα απαραίτητα για το πεδίο της μάχης του αφέντη μου και ακόμη τα δικά μου όπλα, τρεις θύκες με σιδεροκέφαλα βέλη, τυλιγμένα σε λαδωμένο γιδωτόμαρο και διάφορα απαραίτητα και αναγκαία είδη, αγκίστρια, κεράματα, ιατρικά βότανα, ελεύωρο και δακτυλίτιδα, εφόρβια και λάπαθο, Μαντζουράνα και ρετσινη πέφκο. Επιδέσμους για τις αρτηρίες, δεσίματα για το χέρι, επιθέματα πολυνό, Τους οριχάλκινους σκύλους που τους καίγαμε και τους πιέζαμε πάνω στις πληγές για να τις καυτηριάσουμε. Σίδερα για να κάνουμε το ίδιο. Σε επιφανειακά σκυσίματα. Σαπούνι μαξιλαράκια για τα πόδια, δέρματα, ασπάλακα. Και όλα τα απαραίτητα για τον πάλο Έπειτα ήταν τα μαγειρικά σκεύη, μια σούβλα, μια χύτρε, ένα χειροκίνητος μήλος, πυρίτης και σπίρτα, άμμος και λάδι για το γυάλισμα του ρίχαρκου, λαδόπανο για τη βροχή, ένα εργαλείο που ήταν αξίνα μαζί και φτιάρι, που λεγόταν ίσαξ από το σχήμα του, ο άξεστος στρωτιωτικός όρος για τη γυναικεία τρύπα και ακόμη τα μερίδια του συντηρεσίου, μία λεσμένο κριθάρι, κρεμμύδια και τυρί σκόρδο σίκα. Καπνίστο, κατσική κρέας και ακόμη χρήματα, γούρια, φυλαχτά. Ο μου πάλι κουβαλούσε τις εφεύρικες ασπίδες με διπλήν επίστρωση οριχάλκου. Τα υποδήματα και των δυο μας και ακόμη ταινίες, καρφιά και θήκη για τα εργαλεία, τη δερμάτινη εισπολάδα του, δυο κοντάρια από ξύλο μελιάς και κρανιάς με εφεύρικές ιδρένιας αιχμές, την περικεφαλαία και τρία ξύφη. Ένα στο μυρό και τα λαδί δεμένα στο δεκαοκτώ κιλών βάρου σάκο που περιείχε και άλλα συντηρέσια και μία λεσμένη τροφή. Δύο άσκια με κρασί και ένα με νερό συν το σάκο με τις λιχουδιές που είχαν ετοιμάσει. Η αρέτη και κόρες του, διπλωτή λιγμένο με λινό. Για να μην πάρει μυρωδιά από τα κρεμμύδια που ήταν στον άλλο σάκο. Σ' όλη τη φάλαγγα βοηθητικό και άντρας, που βάρη Κουβαλούσαν βάρυπα συνολικά. Τα ενενήντα με εκατό κιλά. Η Φάλαγκα είχε αποκτήσει ένα μη στρατολογημένο εθελοντή. Ήταν ένα θηλυκό κοκκινό ψαροκυνηγόσκυλο. Η Στίγα πανήκε στον Πέρινθο. Ένα σκυρίτιο πλήτη από του εκλεγμένου του βασιλιά. Η Σκύλα είχε ακολουθήσει το αφεντικό τη από τη Σπάρτη διασχίζοντα τα βουνά. Και τώρα που δεν είχε που να πάει, συνέχισε να το προσέχει. Επί μία ώρα περιπολούσε κατά μήκο τη Φάλαγκα και θυμόταν από τη μυρωδιά. Τη θέση κάθε άντρα, κατόπιν ξαναγύριζε στο αφεντικό της που του είχαν κολλήσει τώρα το παρατσούκλι κυνηγόσκυλο, για να συνεχίσει να περπατά ακούραστη από πίσω του. Σίγουρα στη μνήμη του ζώου όλοι αυτοί οι άντρε του ανήκαν. «Μας φιλάει σαν να είμαστε κοπάδι, παρατήρησε ο διηναίκης. «Και κάνει απίθανη δουλειά. Κάθε στάδιο που περνούσαμε, όλο και λιγότερους ανθρώπους συναντούσαμε, και λιγότερου ανθρωπους συναντουσαμε είχαν όλοι Τελικά στη χώρα των Φωκέων πλησιάζοντας τις θερμοπύλες η φάλαγκα μπήκε σε ένα μέρος έρημο και εγκαταλειμμένο. Λεωνίδας έστειλε δρομή στους προμαχώνες των βουνών, όπου είχε αποσυρθεί ο τοπικός στρατός, να τους πληροφορήσει εν ονόματι της συνέλευσης των Ελλήνων, ότι οι σύμμαχοι βρίσκονταν εκεί και προθεσή τους ήταν να υπερασπιστούν τη χώρα των Φωκέων και των Λοκρών, είτε παρουσιάζονταν είτε όχι. Το μήνυμα του Βασιλιά δεν ήταν γραμμένο πάνω στο συνηθισμένο. Στρατιωτικό κύλυμπρο, αλλά σε ένα λινό περιτύλιγμα που το χρησιμοποιούσαν για να καλούν συγγενείς και φίλους σε χώρο. Η τελευταία πρόταση έλεγε: Ελάτε όπως είστε. Οι σύμμαχοι έφτασαν στου Αλπινού το ίδιο απόγευμα, την έκτη μέρα της αναχώρηση από τη Λακεδαίμονα και, και στι θερμοπύλες, μισή ώρα αργότερα. Αντίθετα από τη χώρα, το πεδίο τη μάχη, ή αυτό που θα γινόταν πεδίο μάχης. Κάθε άλλο παραέρημο ήταν. Αρκετά τοίκει από τους Αλπινούς και την Ανθήλη, το βορειότερο χωριό κοντά στον ποταμό, Φήνικα. Είχαν στήσει μερικές πρόχειρες επιχειρήσεις. Κάποιοι πουλούσαν ψωμί από κρυθάρι και σιτάρι. Ένας άλλος είχε στήσει ένα ποτοπολείο. Δυο ανήθικες γυναίκε είχαν εγκαταστήσει το πορνείο του σε ένα εγκαταλειμμένο λουτρό. Έγινε αμέσω γνωστό ω ιερό τη πίπτουσα Αφροδίτη ή των δύο οπών, εξαρτιόταν από το ποιο αναζητούσε οδηγίε και ποιο τι πρόσφερε. Οι Πέρσε, ανέφεραν οι ανιχνευτέ, δεν είχαν φτάσει ακόμα στην Τραχίνα, ούτε από ξηρά ούτε από θαλάσεις. Στην πεδιάδα βόρεια δεν υπήρχαν ακόμα εχθρικά στρατόπεδα. Ο στόλο τη Αυτοκρατορία, ανέφεραν, είχε αναχωρήσει από τη θέρμη τη Μακεδονία χθε ή προχθέ. Υπόσημείωση. Θέρμη είναι η σημερινή Θεσσαλονίκη. Τα χιλιάδε πολεμικά πλοία έπλεαν τώρα κατά μήκο των ακτών τη Μαγνησία. Τα πρώτα σκάφη θα έφταναν στι Αφέτε, 8 μίλια βόρεια, σε 24 ώρε. Ο στρατό ξηρά του εχθρού είχε αναχωρήσει από τη Θέρμη δέκα μέρε νωρίτερα. Οι φαλεγγέ του προχωρούσαν, όπω ανέφεραν, οι πρόσφυγε από το βορρά, μέσω των παράκτιων οδόν και των οδόν τη Ανδοχώρα, κόβοντα δρόμο μέσα από τα δάση. Η εμπρός στο φυλακή τους θα ταυτόχρονα με το στόλο. Τότε ο Λεωνίδας εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Πριν ακόμα στηθούν τα στρατόπεδα των συμμάχων, ο βασιλιάς έστειλε ομάδες υπέων στην ύπεθρο της Τραχίνας βόρεια των θερμοπυλών με την εντολή να κάψουν κάθε κόκκο σιταριού και να πιάσουν ή να διώξουν κάθε ζωντανό τους κατζόχυρους και τις γάτες ακόμα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για φαγητό στον εχθρό. Ακολουθώντας το παράδειγμα τους, κάθε απόσπασμα των συμμάχων έστειλε δικές του ομάδες αναγνώρισης, χωρομέτρες και μηχανικούς, με να προχωρήσουν όσο πιο βόρεια μπορούσαν και να εντοπίσουν τις πλέον κατάλληλες για απόβαση ακτές που ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουν οι Πέρσες. Οι άντρε αυτοί θα χαρτογραφούσαν την περιοχή όσο καλύτερα μπορούσαν στο πυκνό σκοτάδι. Θα επικεντρώνονταν στου δρόμους και στα μονοπάτια... Που πιθανόν ακολουθούσαν οι Πέρσε καθώ βάδιζαν προ τα στενά. Αν και ο συμμαχικό στρατό δεν διέθετε υπηκό, ο Λεωνίδα τόνισε ότι σε αυτή την ομάδα θα συμπεριλαμβάνονταν και οι ικανοί Έστω και πεζοί, θα εκτιμούσαν καλύτερα πώ θα δρούσε το εχθρικό υπηκό. Θα μπορούσε ο Ξέρξη να χρησιμοποιήσει του υπεί του στην καταδίωξη. Πόσου, πόσο γρήγορα, πώ θα μπορούσαν να αντιδράσουν καλύτερα οι σύμμαχοι αυτό. Ακόμη ομάδε αναγνώριση. Θα συνελάμβαναν και θα κρατούσαν όσους ντόπιου γνώριζαν καλά την περιοχή και μπορούσαν να βοηθήσουν τους συμμάχους. Ο Λεωνίδας ήθελε να ξέρεις πιθαμί προς πιθαμί όλα τα βόρεια περάσματα από τα τέμπη κυρίως. Ήθελε μια διαμφισβήτητη αξιολόγηση των στενοπών που υπήρχαν ανάμεσα στα βουνά νότια και δυτικά. Μήπως υπήρχε κάποιο άγνωστο μονοπάτι από όπου η ελληνική θέση θα μπορούσε να υπερφαλαγιστεί και να κυκλωθεί. Εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι παράξενο που έσπασε το ηθικό των συμμάχων πριν ακόμα ξεφορτώσουν τα πράγματά τους. Ένας θηβαίος οπλίτης πάθησε κατά λάθος σε μια φυδοφολιά γεμάτη που μόλις είχαν βγει από το αυγό τους. Δέχτηκε στο γυμνό αστραγαλό του το δηλητήριο των μικρών ερπετών. Πάνω από έξι. Το οποίο όπως ξέρουν όλοι οι είναι πιο επικίνδυνο από το δηλητήριο ενός μεγάλου. Γιατί τα μικρά δεν έχουν μάθει ακόμα να το ρίχνουν με δόσει αλλά αντίθετα, το χύνουν όλο μέσα στη Σάρκα. Ο πλήτη πέθανε σε μία ώρα από φοβερούς πόνου παρά τι προσπάθειε των χειρουργών να του αφαιρέσουν το μολυσμένο αίμα. Κάλεσαν αμέσω το μάτι με γηστία, ενώ ο Θυβαίω σφάδαζε ακόμα από του πόνου. Οι υπόλοιποι στρατιώτε που είχαν διαταχθεί από το Λεονίδα να αναλάβουν αμέσω στην επέκταση και την ενίσχυση του παλυφρουρίου των φορτίων πήρων στη μέση περίπου των στενών παρά τη δουλειά του. Σταμάτησαν, ενώ τους έκοβε κρύο από το φόβο και κοίταζαν τη ζωή του δαγκωμένου από τα φίδια άντρα που συμβολικά ήταν η δική τους να τελειώνει μέσα σε τρομερή αγωνία. Ο γιος του με τελικά, ήταν αυτός που σκέφτηκε να ρωτήσει το όνομα του άντρα. Πέρσι, είπε ο του. «Αμέσως η βαριά ατμόσφαιρα διαλύθηκε» καθώς ο Μηγιστίας εξηγούσε τη σημασία του παράξενου του περιστατικού, που ήταν ξεκάθαρη. Ο άντρας αυτός, πατήχησε στο όνομα που του διάλεξε η μητέρα του, αντιπροσώπευε τον εχθρό, ο οποίος, εισβάλλοντα την Ελλάδα, είχε πατήσει σε μια φιδοφωλιά, έστω και χωρίς φτερά και διαιρεμένα. Τα δηλητηριώδη δόντια των μικρών φιδιών ήταν ικανά να χύσουν το δηλητηριό τους στο ποτάμι τη ζωής του εχθρού και να τον γονατίσουν. Είχε πέσει η νύχτα όταν ξεψύχησε ο Δίσμιρος άντρας. Ο Λεωνίδας έβαλε να τον θάψουν αμέσως με τιμές και μετά έστειλε κατευθείαν τους άντρες για δουλειά. Κατόπιν διαταγής, κάθε λιθοκτήστης που βρισκόταν στις συμμαχικές σειρές έπρεπε να παρουσιαστεί Ανεξάρτητα από τη μονάδα στην οποία υπηρετούσε Συγκέντρωσαν όσα κοπίδια, ξύνες και μοχλούς μπορούσαν Αλλά τα περισσότερα στάλθηκαν από τους αλπινούς και τις γύρο περιοχές Η ομάδα κατευθύνθηκε αμέσως στον δρόμο που οδηγούσε στην Τραχίνα Οι μαστόροι είχαν διαταγές να καταστρέψουν το μονοπάτι όσο πιο πολύ μπορούσαν Και να χαράξουν στην πέτρα σε ένα έμφανέ σημείο το παρακάτω μήνυμα Έλληνες που στρατολογηθήκατε από τον Ξέρξη, αν κατόπιν πιέσεως πρέπει να πολεμήσετε τα αδέλφια σας, πολεμήστε άσχημα. Ταυτόχρονα άρχισε η ανακατασκευή του παλιού τείχους των φωκαίων πέκλεινα τα στενά. Αυτό το χειρότερα έφτασαν οι σύμμαχοι. Ήταν ένας ορός από πέτρες. Ο Λεωνίδας ζήτησε ένα πραγματικό πολεμικό τείχος. Ήταν πολύ παράξενο να βλέπεις τους διάφορους μηχανικούς και τους σχεδιαστές των συμμαχικών στρατευμάτων συγκεντρωμένους σε επίσημο συμβούλιο για να επιθεωρήσουν το μέρος και να προτείνουν εναλλακτικά αρχιτεκτονικά σχέδια. Περσί τοποθετήθηκαν για να φωτιστούν τα στενά, σχηματικές παραστάσεις σχεδιάστηκαν πάνω στο χώμα, ένας κορύνθιος αξιωματικός έφτιαξε τελικά ένα σχέδιο υποκλίμακα. Τότε οι υπεύθυνοι άρχισαν να το τείχος έπρεπε να χτιστεί ακριβώς στα στενά για να εμποδίζει τη δίωδο. Όχι, πρότεινε ένας άλλος. Καλύτερα να γίνει 50 μέτρα πιο πίσω, δημιουργώντας έτσι ένα τρίγωνο θανάτου ανάμεσα στα βράχια και στο τείχος. Ένας τρίτος ζήτησε να γίνει σε διπλάσια απόσταση από αυτήν, ώστε το υπικό των συμμάχων να μπορεί να συγκεντρωθεί και να δράσει. Στο μεταξύ, ο στρατός χαζολογούς, όπως κάνουν πάντα οι Έλληνες, προσφέροντας τις φρόνιμες συμβουλές τους και τη σοφία τους. Ο Λεωνίδας τότε πήρε μία πέτρα, πήγε σε ένα σημείο και την τοποθέτησε εκεί. Σήκωσε μία δεύτερη και την έβαλε δίπλα στην πρώτη. Οι άνδρες κοίταζαν σαν χαζί το διοικητή τους που ήταν σίγουρα πάνω από εξήντα να σκύβει και να παίρνει την τρίτη πέτρα. Κάποιος γαβίσε. «Πόσο σκοπεύετε να μείνετε έτσι ανόητοι με το στόμα ανοιχτό! Θα, οληνύχτα, ενώ ο θα χτίζει το του, οι στρατιώτε ρίχτηκαν στη δουλειά με κέφι. Ο Λεωνίδας δεν σταμάτησε τι προσπάθειέ του όταν είδα και άλλα χέρια να πέφτουν στη δουλειά, αλλά συνέχισε μαζί με του άντρε, καθώ ο σωρό των λίθων άρχισε να μετατρέπεται σε ένα κανονικό όχυρο. Μην τρέφετε πάτες, αδέλφια, του εξήγησε ο Βασιλιά. Την Ελλάδα δεν θα τη σώσει ένα πέτρινο τείχο, αλλά ένα τείχο από άντρε. Όπω κάθε φορά που κατεπιαινόταν με κάτι και είχα το προνόμιο να το παρακολουθώ, ο βασιλιά γδίθηκε και δούλεψε μαζί με τους πολεμιστές του πολεμιστέ του, χωρί να προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε δουλειά. Απλώ μετούσε καμιά φορά για να απευθυνθεί σε κάποιον προσωπικά, φόνεζε με το όνομά του όσου ήξερε, κατάφερε να θυμηθεί τα ονόματα και τα παρατσούκια ακόμα ανθρώπων που δεν γνώριζε μέχρι τώρα, χτυπώντα συχνά στην πλάτη του νέου συντρόφου όπω κάνουμε με του συμπολεμιστέ και φίλου μα. Ήταν στα αλήθεια εκπληκτικό με πώς η ταχύτητα, αυτές οι προσωπικές κουβέντες που της είπες έναν ή δύο άντρες μεταφέρονταν από πολεμιστή σε πολεμιστή σε όλη τη γραμμή, γεμίζοντας τις καρδιές όλων με θάρρος. Τώρα θα γινόταν η δυο αντρες μεταφερονταν απο πολεμιστη σε πολεμιστη ολη τη γραμμη γεμιζοντας τις καρδιες ολων με θαρρος τωρα θα γινοταν η αλλαγη της πρώτης κοπιάς. Φέρτε μου εκείνον τον αχρίο. Με αυτά τα λόγια ο Λεωνίδας κάλεσε ένα παράνομο της περιοχής που είχε πλευρίσει τη φάλαγγα στο δρόμο και είχε ζητήσει να πληρωθεί για να βοηθήσει στην αναγνώριση. Δύο σκυρίτες έφεραν τον άντρα μπρός του. Προς μεγάλη μου έκπληξη, τον ήξερα, ήταν ο νεαρός από την πατρίδα μου που αποκαλούσε τον εαυτό του σφαιρέα, παίκτη δηλαδή της σφαίρας. Το άγριο αγόρι που είχε πάρει τα βουνά μετά την καταστροφή της πόλης μου και κλωτσούσε το παραγεμισμένο κρανίο ενός ανθρώπου σαν σύμβολο του παράνομου βασιλείου του, τώρα αυτός ο εγκληματίας δεν ήταν πια ένα αμούστακο αγόρι, αλλά ένας φοβισμένος γεννιοφόρος άντρας. Τον πλησίασα, ατύπως με γνώρισε, χάρη και που ξαναβρεθήκαμε, και φάνηκε να διασκεδάζει για το πώς τα έφερε η μοίρα κι εμείς διόρφανα της φωτιάς και του Ξήφους βρεθήκαμε εδώ στο επίκεντρο του κινδύνου για την Ελλάδα. Ο παράνομο φαινόταν ενθουσιασμένο με την προοπτική ενό επικείμενου πολέμου. Θα ακολουθούσε τα χνάρια του και θα άρπαζε ό,τι έβρισκε πάνω στου τσακισμένου και στου νικημένου. Ο πόλεμο ήταν μεγάλη επιχείρηση γι' αυτόν. Ήταν ήταν ολοφάνερο ότι με θεωρούσε ηλίθιο που διάλεξα να υπηρετήσω και μάλιστα χωρί κανένα όφελο ή κάποια πληρωμή. Αλήθεια, τι έγινε εκείνο τον πρόστιμο κομματάκι ατμού με το οποίο συνήθιζε να τριγυρίζει, με ρώτησε. Πώς τη λέγανε την ξεδέρφη σου. Ατμός, ήταν μια πρόστιχή έκφραση στην πατρίδα μου για ένα όμορφο, τρυφερό θηλυκό. «Τέθανε», είπα ψέματα. Και πρόσεχε τα λόγια σου από εδώ και μπρος. Ήρεμα, πατριώτη, μάζεψε τα κούπια. Αστειευόμουν. Η αξιωματική του βασιλιά καλέσαν τον πριν προλάβουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ο Λεωνίδας ήθελε έναν τράγο που πατούσε του. ήξεραν να σκαρφαλώνουν. Στα δύσβατα μονοπάτια που ακολουθούσαν τα κατσίκια, κάποιον παλικάρά που θα ανέβαινε τα τρακόσια πόδια της απότομης πλάγιάς του καλύδρωμου που δέσποζε πάνω από τα στενά, ήθελε να ξέρει πώς ήταν η κορφή και πόσο επικίνδυνο ήταν να φτάσει κάποιος εκεί. Από τη στιγμή που εχθρός καταλάμβανε την πεδιάδα της τραχυμίας και τις βόρειες εισόδους, μπορούσαν οι σύμμαχοι να στείλουν μια ομάδα, έστω και έναν άντρα, πάνω από το βουνό και να βρεθούν πίσω τους. Ο σφαιρέας δεν χάνηκε ενθουσιασμένος που θα έπαιρνε μέρος σε αυτή τη ρηψοκίνδυνη περιπέτεια. «Θα πάω εγώ μαζί του», είπε τότε ο σκυρίτης κυνηγόσκυλο, ο ρεσίβιος και ο ίδιος. «Αρκεί να μην χτίσω αυτό το άφλιο τείχος». Ο Λεωνίδας δέχτηκε την προσφορά του με προθυμία. Είπε στον υπεύθυνο των πληρωμών να ανταμείψει τον παράνομο αρκετά καλά ώστε να πάει, αλλά όχι υπερβολικά για να ξαναγυρίσει. Γύρω στα μεσάνυχτα η φωκοίς και οι ολοκλήτες πόλεις το Πούντα άρχισαν να καταφθάνουν από τα βουνά. Ο Βασιλιάς καλωσόρισε τους νεοφερμένους συμμάχους ζεστά, χωρίς να κάνει κουβέντα για την παραλίγο απόσχησή τους. Αντίθετα, τους οδήγησε αμέσω στην περιοχή του στρατοπέδου που ήταν και εκείνους, και όπου τους περίμεναν καυτή κρεατόσουπα και φρέσκο ψωμί. τα μήκος της βόρειας ακτής ξέσπασε μια φοβέρη καταιγίδα. Βροντές και κεραυνοί ακούγονταν από πέρα. Αν και ο ουρανός πάνω από ήταν καθαρός και λαμπερός, οι άντρες φοβήθηκαν, ήταν κουρασμένοι. Οι έξι μέρες απραξίας εκεί πάνω τους είχαν εξαντλήσει. Φόβοι ανομολόγητοι και ώρατιοι δαίμονες είχαν αρχίσει να κυριεύουνε τις καρδιές τους, αλλά και οι νεοαφιχθέντες, φωοίς και ολοκλήρωτοις δεν μπόρεσαν να μην διακρίνουν το λιγοστό, για να μην πούμε απίστευτα μικρό αριθμό, της στρατιωτικής δύναμης που υποτίθεται ότι θα συγκρατούσε τις μυριάδες του εχθού. Οι τοπικοί εμποροί, ακόμα και οι πόρνες Εξαφανίστηκαν όπω τα ποντίκια εγκαταλείπουνε τι τρύπε του όταν προαισθάνονται το σεισμό. Ήταν ένα άνθρωπο, ανάμεσα στου ντόπιου που τριγύριζαν εδώ, φίλος ενό εμπόρου, είπε, που ταξίδευε χρόνια στη Σιδώνα και στην Τύρο. Έτυχε να είμαι μπροστά γύρω από τη φωτιά των Αρκάντων, όταν αυτό ο άνθρωπο άρχισε να υποδαβλίζει τι φλόγε του τρόμου, είχε δει τον περσικό στόλο με τα ίδια του τα μάτια και είχε να μα πει την εξή ιστορία. Πέρυσι ήμουν σε μια γαλέρα φορτωμένη σιτυρά στη Μητυλίνη. Δεχτήκαμε πίθεση από τους φήνικες. Ένα τμήμα του στόλου του μεγάλου βασιλιά. Κετάσχεσαν το φορτίο μας. Αναγκαστήκαμε να τους ακολουθήσουμε με συνοδεία και να το ξεφορτώσουμε. Σε μια αποθήκη τροφίμων που βρισκόταν στο Στριμώνα, στη Θρακική Ακτή. Το θέαμα που αντικρίσαμε εκεί γέμισε τις αισθήσεις μας με δέος. Κι άλλοι άντρες άρχισαν να μαζεύονται και άκουγαν σοβαρά. Η αποθήκη ήταν όσο μια μεγάλη πόλη. Όταν έμπαινε μέσα θερούσε πω λίγο πιο πέρα υψωνόταν μια σειρά από λόφου. Αλλά όταν πλησίαζες, οι λόφοι μετετρέπονταν σε λατισμένο κρέα μέσα σε βαρέλια με σαλαμούρα πέφταναν ίσα με τον ουρανό. Είδα όπλα αδέρφια. Χιλιάδε των χιλιάδων. Είδα σιτηρά κελάδι. Μαγυρία μεγάλα όσο ένα στάδιο. Ό,τι πολεμικό υλικό μπορεί να βάρει ο νους του ανθρώπου. Σφαίρες για σφεντώνες, στηβαγμένες σφαίρες από μολύβι, 30 εκατοστά μεγάλες που κάλυπταν τέσσερις χιλιάδες περίπου τετραγωνικά μέτρα. Η τεΐστρα με τη βρώμη για τα λόγα του βασιλιά, είχε μάκρως οχτώ στάδια περίπου, και στη μέση όλων αυτών υψωνόταν μια πυραμίδα από λαδόπανο, μεγάλη όσο ένα βουνό. «Τι στο καλό μπορεί να είναι από κάτω» ρώτησα τον αξιωματικό του ναυτικού που μας πρόσεγε. «Έλα», μου είπε, «θα σου δείξω». «Μπορείτε να μεντέψετε, φίλοι μου, τι βρισκόταν εκεί μέσα που έφτανε μέχρι τον ουρανό». «Χαρτί», υποφίλος του ναυτικού. «Κανείς από τους αρκάδες δεν κατάλαβε τι σήμαινε αυτό». «Χαρτί», επανέλαβε ο Τραχίνιος, για να τον ακούσουν καλύτερα οι χοντροκέφαλοι του. «Χαρτί για τους γραφείς, για να κάνουν απογραφή. Απογραφή των αντρών, των αλόγων, των όπλων. Των σιτηρών, διαταγές για το στρατό και άλλες διαταγές, χαρτιά για να φορέσει και επιτάξεις, ρολή για τις συνελεύσεις, για την αποστολή μηνυμάτων, για τα στρατοδικεία και τα παράσημα ανδρία. χαρτί για να καταγράφεται κάθε φόδιο που κουβαλά ο μεγάλος βασιλιάς και για κάθε λάφυρο που σχεδιάζει να πάρει μαζί του, χαρτί για να καταγράφουν τις καμμένες χώρες και τις λεηλατημένες πόλεις, τους αιχμαλώτους, τους αλυσοδεμένους κλάβους. Εκείνη τη στιγμή ο φέντης μου περνούσε τυχαία από εκεί που είμαστε μαζεμένοι. Διέκρινε αμέσως τον δρόμο στα πρόσωπα των ανδρών που άκουγαν. Χωρίς να πει τίποτε πλησίασε τη φωτιά. Μόλις είδε ένα σπερτιάτι αξιωματικό ανάμεσα στους ακροατές του, ο ναυτικός άρχισε να μιλάει με μεγαλύτερο ζήλο. Ευχαριστιόταν τον τρόμο που είχε σκορπίσει η διήγησή του. «Αλλά το πιο φοβερό...» «Να σας το είπα ακόμα, αδέλφια, συνέχισε ο Τραχίνιος. «Μια μέρα καθώς οι δεσμοφυλακές μας μας πήγαιναν για φαγητό, περάσαμε τους Πέρσες τοξώτες που εξασκούνταν. Ούτε οι ολυμπίοι θεοί δεν θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τόσε μηριάδες. Σα ορκίζομαι, φίλοι μου. Τόσοι πολύ ήταν οι τοξώτες». Ωστόταν έριχναν, τα βέλη τους έκρυβαν τον ήλιο. Τα μάτια του σιμοκάπιλου άστραψαν από ευχαρίστηση. Στράφηκε στον αφέντη μου λες και ήθελε να γευτεί τη φλόγα του φόβου που η ιστορία του είχε ανάψει ακόμα και σε ένα σπαρτιάτη. Προς μεγάλη το απογοήτευσε ο και τον κοίταξε με ψυχρία διαφορία. «Ωραία», είπε, «θα πολεμήσουμε με σκιά». Στη μέση της δεύτερης σκοπιάς ήρθε ο πρώτος πανικός. Ήμουν ακόμα ξυπνητός. Στερέωνα το κάλυμα της ασπίδας του Αφέντη μου για να την προφυλάξω από τη βροχή που έπεφτε με το τουλούμι, όταν άκουσα τον αδιάψευστο θόρυβο από κορμιά που μετακινούνταν, και ένιωσα τη μεταβολή από το ρυθμό των αντρικών φωνών, ένα στρατόπεδο που το είχε καταλάβει ο τρόμος. Ακούγεται εντελώς διαφορετικά από ένα που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο Δινέκης ξύπνησε από τον ταραγμένο ύπνο του σαν το τσαπανόσκυλο που προαισθάνεται Ανήσυχου ψιθύρου στο κοπάδι του. Κατάρα, μου γκρισε. Άρχισε κιόλας. Οι πρώτες ομάδες των ενηχνευτών είχαν επιστρέψει στο στρατόπεδο. Είχαν δει πυρσούς, τους οποίους κρατούσαν άντρε του υπηκού των Περσών και θεώρησαν φρόνιμο να υποχωρήσουν πριν τους συλλάβουν. Τώρα μπορούσες να δεις καθαρά τον αντίπαλο. Ανέφεραν από τα πλάγια του βουνού, δεκάξι στάδια περίπου από το δρόμο. Μερικές προθυμένες φρουρές που είχαν προχωρήσει από μόνες τους, όταν επέστρεψαν, επιβεβαίωσαν την αναφορά. Πέρα από το καλήδρομο στην επίπεδη πεδιάδα της Τραχινίας, είχαν φτάσει μονάδες εμπροστοφυλακή στον Περσόν. Κεφάλαιο 22. Μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που φάνηκαν οι πρόδρομοι του εχθρού, ο Λεωνίδας είχε όλους τους Σπαρτιάτες πολεμιστές μπροστά του αρματωμένους. Έδωσε οδηγίες του συμμάχους να παραταχθούν ο ένας πίσω από τον άλλον και να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Η υπόλοιπη νύχτα και ολόκληρη η επόμενη μέρα πέρασαν καταστρέφοντας την ανατολική πλευρά της πεδιάδας της Τραχινίας και της βουνοπλαγιές επάνω. Οι άντρες εισχώρησαν κατά μήκος των ακτών όσο πιο βόρεια μπορούσαν μέχρι το Σπερχιό και στην ενδοχώρα προς την Ακρόπολη και τις απόκριμνες ακτές της Τραχινίας. Σε όλη την παιδιάδα άναψαν φωτιέ, όχι από αυτέ που κάνουν μόνο για το ψήσιμο των κουνελιών ω συνήθω, αλλά μεγάλε φωτιέ, για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει ικανό αριθμό ανδρών. Οι μονάδε των συμμάχων αντέλασαν βρισιέ και κατάρε μέσα στο σκοτάδι, προσπαθώντα να κάνουν τη φωνή του όσο πιο εύθυμοι και σταθερή μπορούσαν. Το πρωί η παιδιάδα ήταν καλυμμένη ολόκληρη από τον καπνό τη φωτιά για την ομίχλη τη θάλασσα. Ακριβώ όπω ήθελε ο Λεωνίδα. Ήμουν ανάμεσα στους άντρες των τεσσάρων τελευταίων ομάδων που άναβαν φωτιές όταν άρχισε να χαράζει πάνω από τον κόλπο. Τώρα μπορούσαμε να δούμε τους πέρσες, έφυπες μονάδες αναγνώρισης και ναύτες τοξώτες των γρήγορων εχθρικών ανιχνευτικών σκαφών στην άλλη όχθη του περχιού. Τους βρήσαμε και μας έβρισαν κι αυτοί. Εκείνη η μέρα πέρασε. Και ακόμα μία. Τώρα οι μονάδες της κύριας δύναμης του εχθρού άρχισαν να σειραίουν. Η πεδιάδα γέμισε εχθρούς. Όλα τα ελληνικά στρατιωτικά αποσπάσματα υποχώρησαν μπροστά στη μηδική πλημμυρίδα. Οι ανοιχνευτές έβλεπαν τους αξιωματικούς του βασιλιά να αναζητούν την καλύτερη τοποθεσία για τη σκηνή του και να περιφράζουν τα καλύτερα βοσκοτόπια για τα λογά του. Ήξεραν ότι οι Έλληνες ήταν εκεί. Το ίδιο και οι Έλληνες. Εκείνη την νύχτα ο Λεωνίδας κάλεσε τον Αφέντη μου και του άλλου ενόμοταρχέ στο γύλοφο πίσω από το τείχο των Φωκαίων, όπου είχε εγκαταστήσει το αρχηγείο του. Ο Βασιλιά ξεκίνησε να μιλά στου σπαρτιάτε αξιωματικού. Στο μεταξύ είχαν αρχίσει να καταφτάνουν και οι διοικητέ από τι άλλε συμμαχικέ πόλει που είχαν κληθεί επίση στο Συμβούλιο. Έτσι το είχε κανονίσει ο Βασιλιά. Ήθελε οι σύμμαχοι αξιωματικοί να ακούσουν τα λόγια που υποτίθεται ότι ήταν μόνο για τα φτιά των σπαρτίατων. Αδέλφια και σύντροφοι, η ο Λεωνίδα στους λακεδαιμονίους που είχαν μαζευτεί γύρω του, φαίνεται ότι ο Πέρσης πέρα τις εντυπωσιακές ενεργές μας παραμένει αμετάπιστος και δεν σκοπεύει να τα μαζέψει και να φύγει από εδώ. Φαίνεται ότι τελικά θα τον πολεμήσουμε. Ακούστε λοιπόν τι περιμένω από τον καθένα σας. Είστε οι εκλεκτοί της Ελλάδας, αξιωματικοί και διοικητές του έθνους της λακεδαιμονας που επιλεχθήκατε από τη συνέλευση του Ισθνού να υπερασπιστείτε πρώτη την πατρίδα μας. Να θυμάστε ότι οι συμμαχοί μας θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Αν φοβηθείτε, θα φοβηθούν. Αν δείξετε θάρρος, θα κάνουν το ίδιο. Η συμπεριφορά μας εδώ δεν πρέπει να διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη εκστρατεία. Ούτε υπερβολικές προφυλάξεις, αλλά ούτε και ασυνήθιστη απερισκεψία. Και κυρίω μην αφήσετε τα σήμαντα πράγματα που κάνατε. Ακολουθήστε το πρόγραμμα ασκήσεων των αντρών σας χωρίς αλλαγέ. Μην παραλείψετε καμιά θυσία στους θεούς. Συνεχίστε τη γυμναστική σας και τα στρατιωτικά γυμνάσια. Βρείτε χρόνο να περιποιηθείτε τα μαλλιά σας όπως πάντα. Τουλάχιστον κάντε το με την ησυχία σας. Οι αξιωματικοί των συμμάχων είχαν έρθει όλοι τώρα στη φωτιά του Συμβουλίου και έπαιρναν τι θέσει του ανάμεσα στου ήδη συγκεντρωμένου παρτιάτε. Ο Λεωνίδα συνέχισε σαν να μιλούσε μόνο στου συμπατριώτε του, αλλά είχε και το αυτοί στημένο σε εκείνου πέρχονταν. Να θυμάστε ότι οι συμμαχοί μα δεν γυμνάζονται μια ολόκληρη ζωή για τον πόλεμο, όπω εμεί. Είναι αγρότε και έμποροι, εθνόφρουροι του στρατού των πολεών του. Οι φωκοί σκιωπούντιοι οι λοκροί είναι στη χώρα τους. Πολεμούν για να υπερασπιστούν πατρίδα και οικογένεια. Όσο για τους άνδρες των άλλων πόλεων, θηβαίους και κορινθίους, στεγιάτες ορχομενίους και αρκάδες, φλοιάσιους και θεσπιείς, μαντινείς και μικινέους, όλοι αυτοί για μένα δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη γενναιότητα. Γιατί δεν ήρθαν υποχρεωτικά, δεν ήρθαν να υπερασπιστούν τι αιστείες τους, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Στράφηκε σε εκείνους που πλησίαζαν. «Καλωσορίσατε, αδέλφια. Μια και βρίσκομαι ανάμεσα σε συμμάχους θα εκφωνήσω ένα μακρύ, ανιαρό λόγο. Οι αξιομετικοί βολεύτηκαν, γελώντας αμήχανα. Έλεγα στους Σπαρτιάτες, συνόψης ο Λεωνίδας, «Αυτό που λέω τώρα και σε εσά Είστε οι διοικητές. Οι άνδρες σας εσάς θα κοιτούν και θα κάνουν ό,τι κάνετε εσείς». Κανένας αξιωματικός να μην μένει μόνος ή μαζί με κάποιον άλλο συναδελφό του, αλλά να γυρίζει όλη την ημέρα ανάμεσα στους άμβρας του. Αφήστε τους να σας δουν, να δουν κυρίως ότι δεν φοβάστε. Όταν υπάρχει κάποια δουλειά, βάλτε πρώτη ένα χεράκι. Οι άνδρες θα ακολουθήσουν. Μερικοί από εσάς βλέπω ότι έχετε στήσει σκηνές. Να τις ξεστήσετε αμέσως. Θα κοιμόμαστε όλοι όπως εγώ στο ύπεθρο. Να κρατάτε απασχολημένους τους άντρες σας, αν δεν υπάρχει δουλειά. Επινοήστε κάποιοι, γιατί όταν οι στρατιώτες έχουν χρόνο για κουβέντες, η συζήτησή τους μετατρέπεται σε φόβο. Η δράση εξάλλου ανοίγει την όρεξη για περισσότερη δράση. Να επιβάλετε την πειθαρχία σε κάθε περίπτωση. Μην επιτρέψετε σε κανέναν άντρα να υπακούσει στο κάλεσμα της φύσης, χωρίς να έχει δίπλα του ακόντιο και ασπίδα. Να θυμάστε... Ότι τα φοβερότερα όπλα του πέρσι, το υπηκό του και οι αμέτρητοι τοξότες και σφενδονιστές του, είναι ανίσχυρα εδώ, σε αυτό το μέρος. Γι' αυτό επιλέξαμε τούτη την τοποθεσία. Ο εχθρός μπορεί να στείλει μόνο δέκα άνδρες κάθε φορά στα στενά και όχι πάνω από χίλιους μπροστά στο τείχος. Εμείς είμαστε τέσσερις χιλιάδες. Είμαστε τέσσερις προς ένα. Τότε τα λόγια προκάλεσαν το πρώτο γνήσιο γέλιο. Ο Λεωνίδας ήθελε να τους δώσει θάρρο όχι μόνο με τα λόγια του, αλλά και με τον ήρεμο επαγγελματικό τρόπο που μιλούσε. Ο πόλεμος ήταν δουλειά, όχι μυστήριο. Ο βασιλιάς περιόρισε τι οδηγίες του στο πρακτικό μέρος, περιγράφοντας ενέργειε που θα μπορούσαν να γίνουν σωματικά. Δεν ήθελε να δημιουργήσει κάποια νοητική κατάσταση που ήξερε ότι θα εξαφανιζόταν Μόλις οι δίκητές απομακρύνονται από το τονωτικό φως της φωτιάς του βασιλιά. Περιπληθείτε τον εαυτό σας, σύντροφοι. Διατηρήστε τα μαλλιά, τα χέρια και τα πόδια σας καθαρά. Φάτε αν πρόκειται να το βουλώσετε. Κοιμηθείτε ή κάνετε πως κοιμάστε. Μην αφήσετε τους άνδρες σας να σας δουν ταραγμένους. Αν φτάσουν ασχημανέα, να τα πείτε πρώτα στους ενοτέρους σας. Ποτέ απευθείας τους άνδρες σας. Δώστε οδηγίες τους βοηθητικούς σας να γελίσουν με δέρμα τις ασπίδες των ανδρών, μέχρι να στράψουν. Θέλουν εδώ τις ασπίδες να γελίζουν σαν καθρέφτες, γιατί αυτό το θέαμα σπέρνει τον δρόμο στον εχθρό. Δώστε χρόνο στους άνδρες σας να ακονίσουν τα κοντιά τους, γιατί αυτός που τροχίζει το ατσάλι του, τροχίζει και το θάρρο του. Όσο για την εύλογη αγωνία των αντρών σας για τις αμέσως επόμενες ώρες πείτε τους το εξής. Δεν περιμένω καμία ενέργεια. Ούτε απόψε, ούτε αύριο, αλλά ούτε και μεθαύριο. Ο Πέλσης χρειάζεται χρόνο για να παρατάξει τους άνδρες του και όσο πιο πολλούς κουβαλά μαζί του τόσο πιο πολύ θα καθυστερήσει αυτό. Πρέπει να περιμένει την άφηξη του στόλου του. Οι περιοχές για προσάραξη είναι σπάνιες και λιγοστές σε αυτή την αφιλόξενη ακτή. Ο Πέρσης θα χρειαστεί αρκετές μέρες να βρει εγκυροβόλια και να σιγουρέψει τα χιλιάδες πολεμικά καράβια του και μεταγωγικά του. Ο δικός μας στόλος όπως ξέρετε κρατά το στενό στο Αρτεμίσιο. Αν ο εχθρός θέλει να περάσει θα αναγκαστεί να αυμαχίσει. Μέχρι να προετοιμαστεί γι' αυτό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Όσο για να μας επιτεθεί εδώ στο πέρασμα, ο αντίπαλος πρέπει να κάνει αναγνώριση της θέσης μας και μετά να σκεφτεί καλά πώ θα μας επιτεθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα στείλει πρώτα Προσπαθώντας να πετύχει με τη διπλωματία αυτό που διστάζει να τολμήσει. Επειδή θα χυθεί πολύ αίμα. Αυτό δεν πρέπει να σας ενισυχεί, γιατί όλες τις επαφές με τον εχθρό θα τις κάνω εγώ. Σε αυτό το σημείο ο Λεωνίδας έσκυψε και σήκωσε μια πέτρα τρεις φορές πιο μεγάλη από τη γροθιά ενός ανθρώπου. Πιστέψτε με, σύντροφοι, όταν μου μιλήσει ο Ξέρξης, θα πρέπει να μιλήσει και σε αυτήν. Έφτισε πάνω στην πέτρα και την πέταξε μακριά μέθος το σκοτάδι. Και κάτι άλλο. Όλοι έχετε ακουστά το χρησμό που λέει ότι Σπάρτη θα χάσει ένα βασιλιά στη μάχη. Η ίδια η πόλη θα καταστραφεί. Ρώτησα τους Ιωνούς και οι θεοί μου απάντησαν ότι αυτός ο βασιλιάς είμαι εγώ και ότι τούτος ο τόπος θα γίνει ο τάφος μου. Να είστε σίγουροι ωστόσο ότι αυτή η πρόγνωση δεν θα με κάνει να διαφορήσω για τις ζωές των άλλων. Σας όρκιζομαι λοιπόν σε όλους τους θεούς και στις ψυχές των παιδιών μου ότι θα κάνω τα πάντα να σώσω τόσο τις δικές σας ζωές όσο και των εντρών σας, όσες περισσότερες μπορώ και ακόμη να υπερασπίστω το πέρασμα αποτελεσματικά. Και ένα τελευταίο, αδέλφια και σύμμαχοι. Όπου η μάχη είναι πιο αιματήρη, εκεί θα ανακαλύψετε τους λεκεδαιμόνιους μπροστάριδες. Όμως... Μεταφέρτε τούτο στους άντρες σας. Μην τους αφήσετε να φανούν φατώτεροι σανδροί απ' τους Σπαρτιάτες, αλλά αντίθετα να τους ξεπεράσουν. Να θυμάστε, στον πόλεμο η άσκηση στα όπλα, ελάχιστα μετρά. Το θάρρος είναι πάνω απ' όλα. Κι εμείς οι Σπαρτιάτες δεν το έχουμε μονοπόλιο. Οδηγήστε τους άντρες σας έχοντας αυτά κατανούν και όλα θα πάνε καλά. Κεφάλαιο 23 ήταν η συνήθις εντολή το Αθέντη όταν είμαστε σε εξτρατεία να τον ξυπνώ δύο ώρες πριν την αυγή, μια ώρα πρωτήτερα από τους άντρες του. Δεν ήθελε με τίποτα να τον βλέπουν βρούμητα πάνω στη γη, αλλά να ξυπνούν και να βλέπουν πάντα τον αλλομποτάρχη του όρθιο και αρματωμένο. Εκείνη τη νύχτα ο και Νέικης λιγότερο ακόμα. Τον ένιωσε να σελεύει και σηκώθηκα. Ξάπλωσε, πρόσταξε, μές προξε πάλι κάτω. Δεν πέρασε ακόμα ούτε η δεύτερη σκοπιά. Είχε αποκοιμηθεί με τη σπολάδα και καθώς σηκονόταν όλες οι τελεπωρημένες αρθρώσεις του διαμαρτυρήθηκαν. Άκουσα τα κόκλα του σβέρκου του να τρίζουν και να βγάζει πυκτό φλέγμα από τα πνευμόνια του που είχε κάψει στην ερώη ανασένοντας φωτιά. Και αυτή η πληγή όπως οι άλλες δεν είχε Γιάννη ποτέ πραγματικά. Άσε με να σε βοηθήσω αθέντη. Κοιμήσου. Μη μ' αναγκάσεις να σου το ξαναπώ. Άρπαξε ένα από τα κοντάρια του από εκεί που ήτανε τα όπλα και κρέμασε την ασπίδα του στον όμορτο λουρί της. Κούτσαν από το ένα πόδι και τευθύνθηκε εκεί που βρίσκονταν η ομάδα του Λεωνίδα και η πίστη. Ίσως ο βασιλιάς να ήταν ξυπνητός και να ήθελε παρέα. Στο στενόχορο στο τόπεδόλοι κοιμούνταν. Ένα λαμπρό φεγγάρι κρεμόταν ακριβώς από πάνω. Ο αέρας ήταν ασυνήθιστα ψυχρό ήταν υγρός καθώς ερχόταν από τη θάλασσα και ακόμα πιο κρύος από τις πρόσφατες καταιγίδες. Άκουγες καθαρά τα κύματα να σπάζουν πάνω στα βράδια, κοίταξα τον Αλέξανδρο που να παγόταν επάνω στην ασπίδα του «δίπλα στον αυτόχυρα» που ροχάλιζε «του καλού καιρού». Φωτιές είχαν χαμηλώσει. Σε όλο το στριτό παιδί κοιμισμένες φιγούλες των πολεμιστών, χωμένες καθώς ήταν στους μανδύες και στις κάπες του ύπνου, έμοιαζαν μάλλον με σ' άκους ρούχων παρά από τη μεσαία πυλή έβλεπα τα κύματα της Λουτρόπολης. Ήταν χαρούμενες και τα σκευές από στη ξυλία ενώ τα πέτρινα κατόφλια τους είχαν γίνει λία από τα πατήματα των λουωμένων και των παραθεριστών που πήγαιναν εκεί πολλούς αιώνες. Τελαντωμένα μονοπάτια τη δοσέρνονταν με χάρη κάτω από τις βαλανιδιές και φωτίζονταν από λάμπες φτιαγμένες με ξύλο ελιάς. Μια γυαλισμένη ξύλινη πινακίδα κρεμόταν κάτω από κάθε λάμπα και πάνω της ήτανε χαραγμένοι μερικές στίχη. Θυμάμαι κάποιους. Και θώσει γέννα η ψυχή, με στο υγρό το σωμαντένι. Έτσι μπες τώρα φίλε και εσύ, σε τούτα τα λουτρά. Ελευθερώνοντας τη σάρκα στην ψυχή. Σε μια νέα ένωση, θεϊκή. Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο μου κάποτε για τα παιδεία των μαχών. Συνέβη στην Τρίτη, όταν ο στρετός ήρθε αντιμέτωπος με τους πολεμιστές της Αχαΐας, σε ένα με όριμο κρυθάρι. Οι φοβερή σφαγή έγινε απέναντι από έναν ναό που σε καιρό ειρήνης ή παράφρονες και σελυνιασμένοι μεταφέρονται από τις οικογένειές τους για να προσευχηθούν και να προσφέρουν θυσία στη πλαχνή Δήμητρα και στην περσεφόνη. Κανένας χώρο-μέτρης ναι, σημειώνει μια περιοχή και δηλώνει: εδώ θα γίνει μάχη. Το έδαφος είναι συνήθως αφιερωμένο σε έναν ειρηνικό σκοπό, συχνά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια και ήκτο. Αυτή είναι η ειρωνία της υπόθεσης. Ακόμα και μέσα στα όρινά και εχθρικά από τοπογραφικής άποψης όρια της Ελλάδας υπάρχουν αυτές οι φιλόξενες για πόλεμο τοποθεσίες όπως τα ενόφητα, η Τανάγρα, η Κορώνια, ο Μαραθώνας, η Χερώνια, τα Λεύκτρα, παιδιάδες και περάσματα όπου οι στρατοί συγκρούονταν γενιές ολόκληρες. Το πέρασμα στις θερμοπύλες ήταν ένα τέτοιο μέρος. Εδώ σε αυτά τα απόκρημνα στενά. Οι αντιμαχόμενες δυνάμεις αλληλοσκοτώνονταν από την εποχή του Ιάσουνα και του Ηρακλή. Εδώ είχαν πολεμήσει ορινές φυλές, άγριες φατρίες, κουρσάρι, ομάδες μεταναστών, βάρβαρικης βολής από το βορρά και τη δύση. Ο πόλεμος και η ειρήνη εναλλάσσονταν σε αυτό το μέρος για αιώνες. Οι λουόμενοι και οι πολεμιστές οι μένα έρχονταν για το νερά ή δε για το αίμα. Το τείχος ήταν έτοιμο πια. Το ένα άκρο ακουμπούσε στην απόκρημνη πλαγιά του βουνού, με ένα γερό πύργο παρός την πέτρα, ενώ τ' άλλο σχημάτιζε γωνία κατά μήκος της πλαγιάς προς τα βράχια και τη θάλασσα. Ήταν ένα όμορφο τείχος. Δυο κοντάρια παχύ στη βάση και δυο φορές το ύψος ενός ανθρώπου. Η πρόσωψη που έβλεπε στον εχθρό δεν είχε χτιστεί όπως τα τείχη στις πόλεις, αλλά ήταν επίτηδες επικλινής μέχρι τις θήρες εξόδου στην κορφή, Όπου τα τελευταία τέσσερα πόδια υψώνονταν κάθετα σαν κάστρο. Αυτό έγινε για να μπορούν οι πολεμιστές των συμμάχων να πηγαίνουν από πίσω του με ασφάλεια όταν ήσαν υποχρεωμένοι και να μην κολλάνε και συντρίβονται πάνω στο ίδιο του στο τείχος. Το πίσω μέρος είχε σκαλοπάτια για να μπορούν οι περασπιστές του να ανεβαίνουν στις πολεμίστρες πάνω στις οποίες είχε στηθεί ένας γερός φράχτης από δοκάρια επενδυμένος με δέρματα ζώων τα οποία οι φρουροί μπορούσαν να βγάλουν για να μην πιάσει φωτιά από τα βέλη με τα στουπιά του εχθρού. Το τείχο μπορεί να μην ήταν καλοχτισμένο, αλλά ήταν γερό. Πύργοι ψώνονταν κατά διαστήματα. Ενισχυμένοι πύργοι δεξιά, αριστερά και στο κέντρο και δευτερεύοντα τείχη από πίσω τους. Οι ενισχυμένε αυτές αμυντικές θέσεις είχαν χτιστεί γερά στο ύψο του πρώτου τείχου, και από πάνω είχαν τοποθετηθεί βαριές πέτρες, Όσο το ύψος ενός ανθρώπου, η χαλαρή αυτή ογκόληθη μπορούσε να κατρακυλήσουν, αν η ανάγκη το απαιτούσε, για να κλείσουν τα ανοίγματα των εισόδων. Από εδώ που βρισκόμουν έβλεπα τις σκοπιές πάνω στο τείχος και τα τρία έτοιμα τάγματα, δύο αρκαδικά και ένα σπαρτιατικό με πλήρη πανοπλία σε κάθε πυγίσκο. Ο Λεωνίδας ήταν πράγματι ξυπνητός. Τα μακριά, τσαλόχρωμα μαλλιά του διακρίνονταν καθαρά δίπλα στη φωτιά των διοικητών. Ο δυναίκης τον βρήκε να κάθεται ανάμεσα σε μια ομάδα αξιωματικών. Κατάφερα να ξεχωρίσω το Διθύραμβο, τον αρχηγό των Θεσπιέων, τον Λέοντιάδη, το Θηβαίο Διοικητή, τον Πολύνικο, τα Δέλφια Αλφαιό και Μάρονα και αρκετούς Παρτιάτες Ιππής. Ο ουρανός φωτίζεται. Ένιωσαν ανθρώπους να κινούνται δίπλα μου. Ο Αλέξανδρος και ο Αρίστονας είχαν ξυπνήσει και αυτοί και τώρα στέκονται πλάι μου. Οι νεαροί πολεμιστές όπως και εγώ κάρφωσαν το βλέμμα στους αξιωματικούς και πρωτοαθλητές που περιέβαλαν το βασιλιά. Όλοι οι παλέμαχοι το ήξεραν. Τα πολεμούσαν τιμημένα. Εμείς πώς θα τα πάμε. Ο Αλέξανδρος έβαλε λόγια στην άφατη αγωνία που είχε κυριεύσει τις καρδιές των νερών συντρόφων του. Θα βρούμε την απάντηση στο ερώτημα του διηνέκει. Θα ανακαλύψουμε μέσα μας. Το αντίθετο του φόβου. Τρεις μέρες πριν την αναχώρηση από τη Σπάρτη, ο αφέντης μου είχε συγκεντρώσει τους πολεμιστές και τους βοηθητικούς της ονομωτίας του και διοργάνωσε να κυνήγι με δικά του έξοδα. Ήταν ένας τρόπος να αποχαιρετήσουν όχι μόνο ένας τον άλλο, αλλά και τα βουνά της πατρίδας τους. Κανείς δεν υπελέξει για τις πύλες, για τις επερχόμενες δοκιμασίες και μια θαυμάσια εκδρομή. Που την ευλόγησαν οι Θεοί με αρκετά εξαίρετα θυράματα, όπω ένα υπέροχο αγριογούρουνο που σκότωσαν ο αυτόχυρα και ο με το ακόντιο και την αιχμή του, που ήταν ίση με ένα πόδι. Κατά το σούρπου, οι κυνηγοί, καμιά δεκαριά περίπου, και οι διπλάσιοι βοηθοί οι ύλωτε που υπηρετούσαν στα κυνηγεία, στρογγυλοκάθησαν ευδιάθετοι γύρω από αρκετέ φωτιέ ανάμεσα στους λόφους, πάνω από τις θηρίδες. Ο φόβος χρουνιάστηκε και αυτό ανάμεσα ενώ οι άλλοι κυνηγοί κουβέντιαζαν γύρω από τις χωριστές φωτιές του διασκεδάζοντας με ψέματα για τα θειράματα και φιλικά πειράγματα. Ο δινέκης καθάρισε το χώρο δίπλα του και κάλεσε τον Αλέξανδρο και τον Αρίστο να ανακαθίσουν. Κατάλαβα την πρόθεση του αφέντη μου, θα μιλούσε για το φόβο, γιατί εκείνοι οι νεαροί που δεν είχαν χύσει ακόμα στα γόνα αίμα στη μάχη, παρά τη σιωπή τους ή ίσω εξαιτίας της, είχαν αρχίσει να λιποψυχούν αναλογιζόμενοι αυτά που τους περίμεναν. Όλη μου τη ζωή, άρχισε ο διηναίκης, ένα ερώτημα με έκυγε. Ποιο είναι το αντίθετο του φόβου. Χαμηλά στην πλαγιά, το κρέας είχε κιόλας ψηθεί. Κόπηκε σε μερίδες που εξαφανίστηκαν αμέσως από τους πεινασμένους κυνηγούς. Ο Αυτόχειρας ήρθε κοντά μας, με ξεχωριστές γαβάθες για το διηναίκη τον Αλέξανδρο και τον Αρίστονα, και ένα κομμάτι κρέας για τον εαυτό του, για το Δημάδι, το βοηθό του Αρίστονα. Και για μένα. Κάθισε κάτω απέναντι από το διηναίκη ανάμεσα σε δυο σκυλιά που είχαν μύτη μόνο για τα κοψίδια και ήξεραν ότι ο φτώχυρας δεν θα τα άφηνε παραπονεμένα. Το να το πεις αφοβία δεν έχει νόημα. Είναι απλώς ένα όνομα. Μια θέση που εκφράζεται ως αντίθεση. Το να αποκαλείς το αντίθετο του φόβου αφοβία δεν λέει τίποτα. Θέλω να ξέρω το πραγματικό αντίθετο του. Όπως μέρα και νύχτα. Ουρανός και γη. Να είναι μια θετική έκφραση, είπε Αριστονας. Ακριβώς. Ο Δινέκης κοίταξε επιδοκιμαστικά τον νέο άντρα. Σταμάτησε να μελετήσει τα πρόσωπα των δύο νέων. Άκουγαν αυτά που τους έλεγε. Ενδιαφέρονταν. Ήταν όπως αυτός αληθινοί μαθητές του θέματος εκείνου. Πώς μπορεί να δεμάσει κανείς το φόβο του θανάτου, αυτούν τον αρχαίο χρονοτρόμο που κυλάει στο αίμα μας, σε όλη μα τη ζωή τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους. Έδειξε τα σκυλιά που είχαν διπληρώσει τον ευτόχειρα. Μια γέλη σκύλων βρίσκει το κουράγιο να επιτεθεί σε ένα λιοντάρι. Κάθε σκύλος γνωρίζει τη θέση του. Φοβάται το σκύλο που είναι μπρός του και τρέφει το φόβο εκείνου που είναι πίσω του. Ο φόβος δαμάζει το φόβο. Αυτό κάνουμε κι εμείς οι Σπαρτιάτες. Βάζουμε πάνω από το φόβο του θανάτου Έναν ακόμα μεγαλύτερο φόβο, αυτόν της ατήμωσης, το αποκλεισμού από το κοπάδι. Αυτό χειράσε εκείνη τη στιγμή. Βρήκε να πετάξει αρκετά κομμάτια κρέα στα σκυλιά. Έκεινα άρπαξαν με μανία τα απομεινάρια από το χορτάρι, το δυνητότερο βούτυξε τη μερίδα του λέοντος, ότι γυναίκες χαμογέλασε χλυμμένα. Είναι όμω αυτό ο θάρρος. Το ίδιο δεν είναι όταν ενεργείς από φόβο μήπως ατυμαστείς. Δεν σου το επιβάλλει πάλι ο φόβος, ο Αλέξανδρος τον ερώτησε, τι έψαχνε να βρει. Κάτι πιο ευγενικό, μια υψηλότερη μορφή του μυστηρίου, αγνή, αψεγάδιαστη. Είπε πως για κάθε άλλο ερώτημα μπορούσε να επευθυνθεί κανείς στη σοφία των θεών. Όχι όμως και για θέματα θάρους. Τι έχουν να μας διδάξουν οι θεοί, αυτοί δεν πεθαίνουν, τα πνεύματα τους δεν κατοικούν όπως τα δικά μας αυτό εδώ, έδειξε το σώμα. Εδώ μέσα παράγεται ο φόβος.